Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστα και ακούτε την εκπομπή Απολάφη τα Νέφηνα. Σήμερα Δευτέρα, όπω και κάθε Δευτέρα, 7 με 9 στον Κόνιον Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τι και τις επιλογέ, θα αναφέρουμε ποιου τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μα. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.κόνι.pavlonair.com. Εκεί, αν θέλετε, στέλνετε email ή προτιμότερα μπαίνετε στο chat και τα λέμε ζωντανά καθώ εκπομπή. στερα, υπάρχει σελίδα του σταθμού στο facebook ο λογαριασμό στο Twitter AtomairCony, η σελίδα στο Instagram κατωπαύλα web, κατωπαύλα radio. Και ειδικά για εσά που αγαπάτε αυτή την εκπομπή, υπάρχει το σχετικό groupάκι στο Facebook με τίτλο Ραδιοφωνική εκπομπή από Λάφη τα όπου υπάρχουν όλες οι υπερασμένε εκπομπές με link που σας πηγαίνει είτε στο Mixcloud για τι παλιότερε εκπομπέ ή στο archive.org για. Αυτέ που έχουν ανέβει από εκεί και έπειτα που έγινε το Mix Cloud ε, συνδρομητικό. Σήμερα είναι μια πολύ special εκπομπή και είμαι πολύ χαρούμενος για την ε, ιδέα που μου ήρθε λίγο τελευταία στιγμή, είναι αλήθεια, έτσι, Σάββατο μεσημεριά, και σκεφτόμουν να, τι αφιέρωμα να ετοίμαζα. Και πέταξα τον μπαλάκι στην εξέδρα που λένε, απέφθηνα την απλή ερώτηση σε εσά, Ποια είναι η συναυλία της ε, ζωής σου, η καλύτερή σου, αυτή που θυμάσαι πιο έντονα τέλος πάντων. Δεν περίμενα έτσι τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Ε, πολλές απαντήσεις, διαφορετικές ηλικίε, διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετικοί συναυλιακοί χώροι, πόλεις, χώρες του εξωτερικού. Και μετά ε, έκανα ένα βήμα παραπέρα και λέω γιατί να μην σας ακούσουμε κιόλας. Οπότε... Από αυτούς που θελήσαν τέλο πάντων και προλάβανε Έχω μαζέψει ηχητικά αποσπάσματα Και με τα φοβερά εδώ μηχανήματα του σταθμού μας Θα καρφώσω ωραία και καλά το κινητό στην κονσόλα Και θα ακούσετε έτσι μικρούς προλόγους Από τους ακροατές που επιλέξαν την συναυλία της ζωή τους Ευτυχώς ε, δεν είναι για όλα ε, Θέλω να πω δεν θα μας φτάσει το 2ωρο. Αν και πολύ φοβάμαι ότι... Και με το υλικό που έχω και με τα, τους προλόγους σας πάλι θα ξεφύγουμε από τις δύο ώρες. Ελπίζω να προλάβουμε και να τα ακούσουμε όλα. Πρώτο κομμάτι και πρώτη συναυλία έτσι σημαδιακή είναι από τη Μαριλένα που θυμάται με πολύ πολύ συγκίνηση. Εκείνο το τεράστιο live των Rolling Stones το 1998 στην Αθήνα. Τους άνοιγαν μάλιστα τα ξύλινα σπαθιά. σημασία σε εκείνη η συναυλία του Rolling Stones του 1998 καθώς ήταν η πρώτη μετά το εκείνη του 1967 μόλις τέσσερις μέρες πριν την επιβολή της δικτατορία, η οποία και εκείνη είχε διακοπεί με επεισοδιακό τρόπο στο καλυμάρμαρο στάδιο Ετοιμάζοντας αυτό το αφιέρωμα δύο συναισθήματα κυριάξαν μέσα μου Ένα έτσι η νοσταλγία και η αγάπη για όλα αυτέ τι στιγμές που έχω δει και έχω μοιραστεί με φίλους αγαπημένους και δεύτερον, ε, πώς να το πω, φόμο. Fear of missing out. Ε, χτυπάω το κεφάλι μου για το πόσα πόσα σπουδαία live έχω χάσει. Δεν πειράζει. Οι περιγραφές σας το κάνουν λίγο, σαν να ήμουν εκεί πέρα και το έζησα και εγώ λιγάκι. Ε, φτάνει η στιγμή λοιπόν που θα ακούσουμε την πρώτη περιγραφή από Ακροατή. Ένα χρόνο μετά το Άκα και το 1998. Ο, 1998. Την επίσκεψη στο Rolling Stones, μας επισκέπτονται οι RM .E στον Άγιο Κοσμά, ε, όχι σε Rockwave, μόνοι τους. Ας ακούσουμε τις εντυπωσει της Ιρίνης. Ήτανε τέλεια. Καταρχήν ήταν μια συναυλία που έγινε στην εποχή της. Ήταν εποχή που η μπάντα ήταν στα καλύτερά της, τους ακούγαμε πάρα πολύ. Ήμασταν πρώτη σειρά πάνω στα κάγκελα, κυριολεκτικά βλέπαμε το χρώμα των ματιών του Στάιπ. Ξέραμε όλα τα τραγούδια απ' έξω, τα τραγουδάγαμε. Ήταν φοβερό σοου, φοβερή ερμηνεία, όλα τέλεια. Είχαμε και ωραίες αστείες περιπέτειες γιατί είχα πάει με δύο φίλες και κάποια στιγμή η Παυλίνα σήκωσε τα χέρια της ψηλά και την πήρανε την πήραν άτομα από τη φύλαξη που ήταν μπροστά και μετά τη χάσαμε και την ψάχναμε. Και αυτή είχε μια ελπίδα ότι θα μπορούσε να βρεθεί πιο κοντά στην πάντα με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλά τη διώξανε, την περιθάλψανε και τη διώξανε. Οπότε είχαμε και αυτά. Και γενικά ήταν υπέροχα, δεν ξέρω τι να πω. Ήμασταν μέσα στην καρδιά... Έτσι που χτύπαγε η συναυλία και η μπάντα ήταν εκπληκτική. Your eyes are 20th century, go to sleep, you're a cluster same, that is obscene, that is obscene, you are the star tonight, your sun. I'm Το μακρινό 1998, πραγματικά στα ντουζένια των REM. Σκέφτομαι ότι εκτό από τι συναυλίε που έχω χάσει, κάποια group, απλά δεν υπάρχει τρόπο να τα ξαναδεί. Ε, είχα την τύχη να δω του REM κάποια χρόνια αργότερα, στο Καλιμάρμαρο, μάλιστα και με δωρεάν είσοδο, χάρη των εγγενείων του ελληνικού MTV. Μιώθω ε, ότι εκείνη η φάνηση του 1998 θα ήταν απείρως έτσι πιο δυνατή. Ακούγεται από διάφορους ακροατές ότι ά, είδα το χίψι σχήμα καλλιτέχνη τότε που ήταν στα καλύτερά του. Αφήνουμε τα 90 και πηδάμε στο 2016 όπου ήταν εφικτό, έφερα ειχογραφήσεις από τα πραγματικά live για τα οποία μου μιλήσατε. Εκεί που δεν βρήκα, χρησιμοποίησα από τις ίδιες χρονιές από άλλες πόλεις και χώρες. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Συγκουρός, το release του 2016, το οποίο ήταν κατά έναν τρόπο επεισοδιακό. Ας ακούσουμε τον Παναγιώτη να μα εξηγήσει γιατί. Από μου συμμετλιακές μουσικές είναι το post-rock και μία από αυτές τις μπάντες που θυμάμαι μία live εμφάνιση η οποία με συγκλώνησε ήταν αυτή των Sigur Rush το 2016, αν θυμάμαι καλά, στο release ε, το οποίο μουσικά δεν είχε κάτι το εξωφρενικό, απλά το σκηνικό στήθηκε έτσι ώστε όταν ξεκίνησε να άρχισε να ψυχαλίζει και όπως έρχεται η κλιμάκωση σε κάθε κομμάτι σε αυτό το είδος μουσικής και στη συγκεκριμένη μπάντα. Έτσι και ο καιρός όσο περνούσε η ώρα της συναυλίας τόσο δυνάμωνε η βροχή ως στο στο τέλος ε, και μαζί με τη μουσική και τα φώτα της σκηνής από πίσω έβλεπες και αστραπές οι οποίες δένανε εκπληκτικά με, το, με τη μουσική και με το συνέστημα που βίωνες από το live και γι' αυτό την κατατάσω σε μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Καλά θα μου πείτε βρεκώστα τόσο χάλια ποιότητα ήχου, διάλεξες επίτηδες και σκεμμένα. Ακούσατε την όμορφη περιγραφή του Παναγιώτη, από εκείνη την καταρακτόδη κυριολεκτικά συναυλία. Οπότε σκοπίμως διάλεξα αυτή την ηχογράφηση που ακούγεται έτσι και το, το μικρόφωνο του κινητού που τράβηξε αυτό το τρακ να κάνει αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο αφού δεν μπορώ να μεταδώσω ραδιοφωνικά Καταγίδε και τι αστραπέ, πήρατε περίπου μια ιδέα. Αν σα άρεσε αυτό που ακούσατε, είστε τυχεροί, γιατί σίγουρο υπάρχουν ακόμα και έρχονται και φέτο στο Ηρόδιο. Να καλησπερίσουμε και μικροφωνικά τους πρώτου ακροτες που δώσαν το στίγμα του στο chat: την Κατερίνα, την Κατερίνα τη Σταμάτη, θα την ακούσατε και σε δικιά τη μαρτυρία σε λιγάκι: την Μπέλα Δαγκώση εκεί στου πρόποδε του Λυκαβιτού και τη Στάβη. Μπορεί μια συναυλία να είναι έτσι ε, τρόπον την θεραπευτική, δηλαδή να πας ένα άνθρωπος και να γυρίσεις κάπως έτσι πιο αλαφρής. Για να ακούσουμε τι μας λέει η Κασιανή για τους πρότιτζι. Λοιπόν, ε, είναι δύο οι λόγοι που η συναυλία των πρότιτζι στη Μαλακάσα, το 11 και το 12 δεν θυμάμαι, ε, μου έχει μείνει να ξέχασε. πραγματικά η καλύτερη εμπειρία μου. Το πρώτο είναι και ένα βιντεάκι που υπάρχει στο YouTube. Στο Smack My Beats Up. Που λέει ο τραγουδιστής Get down, get the fuck down. Και κάτσαμε όλοι κάτω. Σβήσαν τα φώτα. Έπαιζε αυτή η μουσική από πίσω η χαλαρή. Το Smack My Beats Up. Και ξαφνικά δίνει πάρα πολύ πόνο. Ανάβουν όλα τα φώτα. Γίνεται χαμός. Και συντονισμένα όλοι. Σηκωνόμαστε και πηδάμε, αλλά ταυτόχρονα, δηλαδή, αυτός ο συντονισμός, <χει> νιώσαμε ότι κουνήσαμε τη γη. Με αυτό που κάναμε και με αυτό που νιώσαμε. Ο δεύτερος λόγος που μου έμεινε να ξέχασε αυτή η συναυλία, είναι ότι εγώ τότε ε, ε, έπασχα από πάρα πολύ σοβαρή αγχώδη διαταραχή. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απομακρυνθώ από το σπίτι μου. Πόσο μάλλον, να πάω τόσο μακριά, Οδηγήσω να είμαι τόσο πάρα πολλοί κόσμο σε ένα συναυλιακό χώρο που αυτό από μόνο του μπορεί να είναι αγχωτικό για κάποιους με αναμονές, με ζέστη ξέρουμε όλοι πως είναι σε μια συναυλία ε, και στην αρχή περίπου της συναυλίας χάνω τις φίλες μου και μένω με ένα κινητό που δεν έχει σύμμα από τον πάρα πολύ κόσμο Δηλαδή δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με κανέναν δικό μου άνθρωπο εκεί πέρα να νιώσω κάπως ασφάλεια ότι δεν είμαι μόνη μου. Και έμεινα σε όλη τη συναυλία μόνη μου μέσα σε ένα τεράστιο πελήθος άγνωστων ανθρώπων που για μένα αυτό θα ήταν το πιο φυσιολογικό να πέσω σε εμβριακή στάση και να αρχίσω να κλαίω. Και με είχε παρασύρει τόσο πολύ το live που πραγματικά Ενιώθα υπέροχα και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση για μένα και με κάνει να νιώσω τέλεια. <χ> <χ> <χ> <χ> Επίση είστε τυχεροί αν είστε φαν πρόντιτζι. Eh, Νομίζω και η φετινή συναυλιακή φουρνιά τους eh, περιλαμβάνει. Ε, ε, αν και είμαι οπαδό, ο, φαν να το πω, ακούω τέλο πάντων πρόντιτζι, ε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ποιο τραγουδάει στη θέση του, του Keith. Ε, είναι οι υπόλοιποι. Ε, κάποιος, άμα ξέρει, να μας το διευκρινίσει. Ε, εκτός από τα συναυλιακά που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε πια, είναι και αυτά τα οποία δεν υπάρχουν οι χώροι. Πολλοί σας ε, αναφέρεται το, το Ρόδον, επί παραδείγματι, το θέατρο του λικαβητού και είναι κρίμα γιατί... Από αυτά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα ξαναδούμε. Βέβαια, να, το θέατρο του Ρκαβιτού, από ό,τι βλέπω, ανακαινίζεται. Μία συναυλία φωτιά από τα 90s στο Ρόδον. Θα μας μιλήσει ο φίλος Λευτέρης. Λοιπόν, Μάιος του 1992 και θεωρώ για μας ότι στην παρέα ήτανε μεγάλη εβδομάδα. Ε, όχι λόγω θρησκείας, αλλά στο ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα παίζανε οι δύο αγαπημένες μας μπάντες στο Ρόδον, «Ραμόνς» και Τρίπες με μια εβδομάδα διαφορά, νομίζω ήταν 7 με 14 Μαΐου, κάπου εκεί. Οπότε πρώτη συναυλία 7 Μαΐου στο Ρόδον, «Ραμόνς», δεν έχουμε ξαναπάει, καθότι και πιο πιτσιρικάδες εμείς, δεν έχουμε ξαναπάει, δεν έχουμε ξαναβρεθεί σε τέτοιο χώρο. Ε, έχουμε σχολάσει από το απογευματινό λύκειο τότε, γιατί υπήρχαν βάρδιες. Πάμε σπίτι, πετάμε τσάντες, λεωφορεία. Κατεβαίνουμε Αθήνα. Και κατάληξη ήταν Ρόδων με κόσμο. Το να βλέπεις αυτό το πράγμα έτσι για πρώτη φορά λες τι γίνεται που βρίσκομαι. Ξέρω εγώ και να ξέρουμε ότι θα δούμε την αγαπημένη μας πάντα. Μπαίνουμε μέσα εννοείται πολλοί κόσμος με το πρώτο 1-2-3-4 που σκάει από τη σκηνή. Εκεί έγινε η κόλαση. Αυτή η εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία σε συναυλιακό χώρο και σε αυτήν την ηλικία με έχει στιγματίσει, θεωρώ και πόσο μάλλον που είδα μια μπάντα σαν του ραμών που πραγματικά ήταν δεν, δεν, δεν περιγράφεται αυτό που βλέπεις. Και εννοείται ότι βγήκαμε από εκεί πέρα με σκισμένα ρούχα, μους και τα σχετικά. Τι like Take a seat, Jim! να πει κανείς πραγματικά για αυτή την πάντα ό,τι είπε ο Λευτέρης προς υπογράφο, ε, το μόνο που μας έχει μείνει είναι ο Μάρκι Ραμόν που ας πούμε είναι μια συνιστόσα των ραμών, να την πούμε έτσι με session μουσικούς αλλά αυτό, η στόφα των Ραμόνς ήταν εκείνη η τετράδα του 19, μέχρι και το 1992 η υπογράφηση που ακούσαμε είναι από τη Γερμανία δεν βρήκα κάποια έτσι λίγο αξιοπρεπή από το Ρόδον Φοβερές αναμνήσεις σε αυτός ο συναυλιακός χώρος. Με έπισε θλίψη όταν πριν κάτι χρόνια ξόφαλτσα μπουκαρα σε ένα βασιλόπλιο και επισοδού και συντοπίσα μετά ότι ήταν το Ρόδων που είχαμε ζήσει, πόσα και πόσα εκεί μέσα. Ανέφερε ο Λευτέρης μεγάλη εβδομάδα και την συναυλιακή συγκυρία. Ας ακούσουμε για το άλλο γκρουπ ανέφερε τι έχει να μας πει ο Θεόφιλος. Πάντα η πρώτη συναυλία, έτσι που μπορεί να πει ότι πήγαινα μόνος μου, δηλαδή, ξέρεις, χωρίς μάνα πατέρα, γιατί διαπήγα με να φίλο μου, ήταν η πρώτη συναυλία που πήγα στο Ρόδον. Ε, και ξες το Ρόδον το είχαμε ρε παιδάκι μου τότε πολύ ψηλά, με τα λοροκάδες. Και πέφτεπα, τα ειδωλά μου ουσιαστικά, γιατί τότε οι τρύπες ήταν... Τάνε παρόλο που ακούγα και Metal και τέτοια, οι τρύπες ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μουσική και ήταν και η πρώτη φορά που μπήκα μέσα σε πίτ ε, ξέρεις που έβλεπα κόσμο, ποιος ήταν όμοιος με μένα και τέτοια, δηλαδή από εκεί πέρα ξεκινήσαν τα πάντα ε! ουσιαστικά. Φαντάσου όλα τα άλλα τα εισιτήρια, από, από Motorhead, από Metallica, από Maiden, από Creator, από Slayer, Όλα τα έχω μαζεμένα κάπου. Αυτό το έχω κολλημένο κύριε φίλε μου είχε μείνει. Ξέρεις ήταν εξεχωριστό τελώς. Μόρα, Εδώ δεν βγιάνουν, κατάρες, δεν βγιάνουν Εδώ το τώρα πίκρα το χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίσει, δεν κερδίσει, πόθε! Εδώ το τώρα συμφιανέπει λίγη φύγκω Εδώ οι δεν κλαινε ούτε γλύφουν πληγές Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει μορφή. Εδώ οι μέρες τα αστιδεύουν σαν χελώνες θεκρές Και εδώ κρυκλίζοντας τις Όλοι οι σκέψεις όταν έβουνε να πάει και να πει, για Κι εγώ μ' ολόκληρος εδώ και ξανά σπίγου. εδώ <στονίκοντα> Εδώ ενέφτες θα υπερδάνε οι άλλες άγρες κι ορτές με Είναι η τελευταία σας Μόνο Εδώ σαν Και να Και Νομίζω πάντα τα live των τρυπών θα έχουνε ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά, κυρίως επειδή τα περιμέναμε έτσι πώς και πώς. Και ήταν αυτό που είπανε και άλλοι ακροτές, ήταν η στιγμή που συνέβαινε. Η επόμενη αφήγηση, η μαρτυρία, μου ήρθε μόλις 5 λεπτά πριν τριπόσω στο στούντιο. Και για μένα είναι πολύ σημαντική γιατί είναι το αδερφάκι μου και γιατί είναι η πρώτη μου συναυλία που μπόρεσα να παρακολουθήσω, πώς να το πω, χωρίς τους γονεί. Ήτανε ασυνόδευτο. Λοιπόν, συναυλία «Matic Despelli». Πρέπει να ήταν 1995, κάτι τέτοιο, οπότε θα ήμουν μάλλον 14 χρονών. Η δεύτερη μου συναυλία και έγινε μέσα σε ένα κατάστημα το Goodies. Το Goodies που ήταν στην Λεωφόρο και στη αυτό το γεωροκομείο, κάποιοι έχουμε αφήσει πολλά λεφτά εκεί πέρα. Δεν σπάντων είχαν έναν πολύ μικρό χώρο που ήταν για να κάνουν κάποιες εκθέσεις. Είχε μια έκθεση αφαιρεμένη στο βινήλιο και μπέζανε Magic the Spell στα μεγάλα του ντουζένια τότε με το Σεράγεβο. Ε, και πήγαμε, ήμασταν, δεν ξέρω ούτε καν πώ το μάθαμε, πώ πήγαμε. Καμιά τριανταριά άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο που ήταν ε, λίγο μεγαλύτερο από ένα εμφηβικό δωμάτιο. Όλοι χοροπηδάγανε σαν τρελί από τοίχος σε τοίχο, σαν τρελομπαλάκια κλεισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο. Το συγκρότημα υπέροχο, εντάξει, τι μαγικό. Και από τότε είδα το φως αληθινό, το τι ωραία πράγμα που είναι τα live αυτά. Σας σφυλό. Επειδή το κοσμοπολίτικο στερέωμα των Αθηνών και τη Θεσσαλονίκη δεν έχει σήμερα τίποτα καινούριο να πει, η ουσία είναι εκεί, η αλήθεια είναι εκεί. Ψαχτείτε, βρείτε. Τα Βαλκάνια έχουμε τόσα πολλά που μα ενώνουν, όλα τα άλλα είναι παραμύθι. Λοιπόν, για διακοπέ στο Σαράγευο, με αυτό θα κλείσουμε Κονφούσιο σήμερα. Αφινείτολα μουσικά από Αντώνη Παραρά, από Αντώνη Κανάκη, από Δεύτερο Λίκιο Τούμπα, από Μάτζικ Τεστέλ, από όλου εμά που ήμασταν εδώ σήμερα, αύριο και πάλι στι 5 η ώρα στον αέρα και στι ε, 3 και μισή στο Λευκό Πύργο. Φ Τα μάτια κλειστά, τα βαστώ φαλιστά κι ονειρεύομαι Μη μ' αγγίζεις ή με ξυπνάς Την αλήθεια σα μια δεν τη δέχομαι Δεν ανοίγω τα μάτια μου καν Διασχίζω το κόσμο και φλέγομαι. με Αν μ' αγαπάς, μη μιλάς Άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι Φώναξε η ζωή μας χάνεται πάει Διάλυσε τη σκόνη που σκεπάζει το πώ Τος, για κοπές στο σαράγγε που πάει Ξύπνησε Στις συντήσεις τα βλέπεις και τρως Είναι ανοιχτά δυο ψυχάρα πολύ δυνατά και κοψεύομαι με στο διάστημα μια οθόνη που δείχνει μηδές εποχές που δεν γίνονται θαύματα ένα στόμα φωνάζει ποδές θα με πείσεις με χίλια τεχνάσματα πω oh, oh, να ξέρω η ζωή μα χάνεται πάει. Διαλύσαι τη σκόνη του σκεπάθει το φως. Ο για διακόπε στο ψάρι, δεν το πάει. Ξύπνησε στι ειδήσει. Τα βλέπει και τρως. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ούλτρα συλλεκτική εμφάνιση από το κομφούζιο, αν θυμάστε, οι συντελεστέ που αργότερα κάνανε το Αμάν, φοβερή τσινένικη εκπομπή. Την ίδια χρονιά που ανέφερε και η αδερφή μου το 1994, ψαχνόμασταν και με τα ξένα, τα Μία φοβερή και τρομερή μπάντα ήταν οι Violent Femmes. Ας ακούσουμε την Ανά, εδώ την Ανά του δικού μα σταθμού, να μας περιγράφει το κλίμα τη εποχή και το κλίμα του live. Αυλία. καταρχήν ήταν σε μία χρονική συγκυρία η συγκεκριμένη συναυλία που όλοι στην, δεν ξέρω στην Ελλάδα, στην Αθήνα γιατί δεν ήμασταν και πολύ ε, connected με την υπόλοιπη Ελλάδα, ακούγαμε πάρα πολύ ανεξάρτητη βρετανική μουσική. Yeah. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ακούγαμε πέρα από τους Cure και του Smiths, ακούγαμε πάρα πολύ New Model Army, ε, ακούγαμε πάρα πολύ ε, φυσικά τους Violent Farms, ακούγαμε πάρα πολύ τέτοια μουσική. Είχαμε το αντιπροσωπευτικό μπαρ, το μπουζ τότε, που παίζε μόνο τέτοια μουσική, που ήταν μια μαγεία να πας και ήταν όλη σε ένα τέτοιο mood ε, κάθε φορά που πήγαινες. Ε, και επίσης, ε, επίσης ε, υπήρχε και το ρόδον, το ράδιο, το οποίο ρόδων, ρόδον ε, είχε και... Στο Messenger, μαφήν μόνο για ένα λεπτό. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν το Ρόδον, το ράδιο που δεν ξέρω αν το έχει ποτέ προλάβει, ακούσει τώρα. Δεν θυμάμαι και την ηλικία σου. Ε, οτιδήποτε, οτιδήποτε ποιοτικό ε, από ξένη μουσική το πρωτοφέρνανε. Η πιο πολύ παραγωγή που παίζουν τώρα από εδώ και από εκεί είναι από το Ρόδον Η πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή και, ακόμα και ο Βαμπακάρη και ο Πανούτσος και όλοι αυτοί. Ε, ο ίδιο ο ιδιοκτήτη λοιπόν είχε ανοίξει το χώρο του Ρόδων, που γινόντουσαν συναυλίες αυτής της λογικής και ήταν, ήταν το σημείο αναφοράς γενικά για την πόλη, αυτή η μουσική. Ε, εκείνη την περίοδο, μου ξεχνά ότι είχε ανέβει πάρα πολύ η σκηνή του Σιάτλ που επίσης ακούγαμε κατά καιρούς, και από τον αντίποδα υπήρχε η μουσική, η ελληνική, που ήταν η άνοδος με τα ελληνάδικα. Οπότε καταλαβαίνεις το να γίνει μία συναυλία με τους ε, αντιπροσώπους αυτής της μουσικής, όπως ήταν οι Violent Femmes, ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, γιατί για μας ήταν ήτανε συγκρότημα μύθος, και που είναι συγκρότημα μύθος. Οπότε ήταν μία συναυλία στο Λυκαβιτό, δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσους κόσμους ήτανε, ήταν όλοι εκτός από τα καθίσματα και στην αρένα, ένα πάνω στον άλλον, Είχε μια φοβερή ενέργεια εκείνη τη μέρα, η συναυλία. Ε, οι τύποι γενικά του συγκροτήματος ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακοί με εμάς. Ήταν φοβεροί, είχαν μάθει και δύο-τρία ελληνικά ελληνικές λέξεις και, και παίζανε, κάνανε κάποια λόγο πέντε τέλος πάντων, ε, και ήταν πολύ ωραία. Και μετά βεβαίως οι πιο πολύ πήγαμε και τα σπάσαμε, δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γύρισε εκείνη τη μέρα. Πραγματικά ήταν από τις φυσικά Ooh, getting, hold on one second please Hold on one second It's uh, 20 minutes after 12 It's Saturday It Woodstock Nation 250,000 strong And you're still partying Ladies and gentlemen uh, Oh my god This guy has uh, Something special to tell you Good night How you guys all doing out there? To the music. We got a long weekend in front of us. Save your energy. I know a lot of you have been uh, wondering and reading the newspapers and listening to the radio and wondering about some special guests. Right before the Violent Femmes got on, we got someone who wanted to come out and say hello to you. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mick Jagger. Thank you, thank you, thank you very, very much. You are indeed a <laughs> very fine <laughs> <time> audience. <laughs> the organizers of the concert have uh, requested that I make an announcement at this point. Uh, they said that this is the most important announcement that you will hear during the entire weekend, so listen very closely. We want each and every one of you, And there are estimates of between 120,000 people on the low end and 400,000 people on the high end. So we want each and every one of you to listen to this announcement very closely. It's very important for your enjoyment of the weekend. When I say dance, you best. My family and three, three, three for my heartache and four, four, four for my headaches and five, five, five for my loneliness, six, six, six for my sorrow, seven, seven, no tomorrow, eight, eight, I forget what. They hurt me bad, but I won't mind. They hurt me bad. Φόβερο εκρηκτικότατο live από τα 1994 και Violent Femmes είναι η πρώτη κασέτα από ξένη μπάντα που... Μου αντεγράψαν ποτέ οι μου και ήταν αυτό το κλασικό δισκάκι με την κοπέλα, με το κοριτσάκι που κοιτάζει το παράθυρο. Δεν θυμάμαι καν πως λέγεται το άλμπουμ. Και εννοείται το χαμελιός και ξέραμε όλους τους στίχους απέξω έξω. Μαζεύοντας τραγούδια ήταν όλα πάνω κάτω σε ένα φάσμα έτσι, χρονικό. Η πιο παλιά ε, επιλογή με άφησε πραγματικά άναβδο διότι δεν περίμενα από τα 1987 να βρω στο YouTube ένα live τόσο άρτιο ηχητικά και σκηνοθετικά αν θέλετε. Η εικόνα του, ο ήχος του, είναι σαν να βλέπεις κάτι του 2023. Ας ακούσουμε τον Αντρέα να μας πει για τον Πίτερ Γκάμπριελ. Η συναυλία του Πίτερ Γκάμπριελ στο Λικαβιτό το 1987 ήταν πρώτα απ' όλα η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα που ακούσαμε. Μέχρι τότε δεν συνηθιζόταν ακούγεται. Εκτιμώ πολύ τον Γκάμπριελ, είναι πολύ συνεπής σε ό,τι έχει κάνει ως τώρα. Και τεχνικά η συναυλία ήταν υπέροχη, αλλά τα έδωσε όλα ο άνθρωπος. Συνήθως στην Ελλάδα έρχονται σαν να είναι στην Πανανία. Κάνουν μια συναυλία στα γρήγορα για να τα οικονομήσουν αυτός δεν ήταν έτσι. from London, in lane number one, the remarkable, remunctuous David Rose. Ha! Lane number two, from the shores of New Jersey, the legendary Mr. David Sanchez. that Paris can muster. <laughs> C'est Monsieur Manu Coté! <laughs> Number four. The man who paid off all the judges before the show began. It's me, hey! Laurie Anderson and Cole. Ο Αντρέα Ομαριανό, που μα προλόγισε τον Πίτερ Γκάμπριελ, είναι σκηνοθέτη κατ' και μου ανέφερε ότι τον συνάντησε αργότερα και στο μοντάζ και ότι είχε φέρει ο καλλιτέχνη 10 κάμερε, παρακαλώ. Αν ψάξετε λοιπόν στο YouTube, θα πάθετε την πλάκα κι εσεί στη ζωή σα. Από το 1987 να δείτε τι υπέροχο βίντεο και από πλευρά ποιότητα εικόνα και ήχου και σκηνοθεσία και όλα. Πολύ καλύτερο από οτιδήποτε εντελώ σύγχρονο. Τα διάφανα κρίνα είναι ένα ακόμα γκρουπ που έχει στιγματίσει την νιώτη μας, ε, εντάξει μου και των συνομιλίκων μου τέλος πάντων πάνω κάτω. Ε, κάποια στιγμή υπήρξε διάλυση, η αρρώστια του Θάνου Ανιστόπουλου, ο τσακομός των μελών της πάντας και τελικά λίγο προ τέλο, η συμφιλίωση και ένα εξαιρετικά φορτισμένο live στη εκεί τα 2015. Ας ακούσουμε την Ανθήνα μας πει γι' αυτό. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα on time, γιατί η πτήση μου άργησε και πήγαν όλα στραβά. Στο στέλνω απλά έτσι για το feedback, ότι μάλλον έχω βάλει τις αγαπημένες μου συναυλίες, να είναι ναι, τα διάφανα κρινά και η Cure, ε, επειδή αρχικά ήτανε αποθυμένα από παιδί και δεν είχα καταφέρει να τους δω ποτέ και τους δύο. Ε, και συγκεκριμένα, τέλος πάντων, μιλώντας για τα διάφανα κρίνα, ήτανε ε, οι δύο αιμονές, οι τρύπες και τη διάφανα κρίνα, μεγαλώνοντας, που δεν έφυγαν ποτέ και ε, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω την τελευταία του συνοβλία. Τελευταία και γενικά και για τον Ανεστόπουλο και ήταν ότι πιο συγκινητικό έχω ζήσει. Προσυπογράφω ότι είπε η Ανθή, πραγματικά τις πιο συγκινητικές συναυλίες που έχω δει και αν αναζητήσετε τις σχετικές εικόνες στο YouTube θα καταλάβετε. Ε, ένα γκρουπ που έτσι κατέχει πολύ ψηλή θέση στην καρδιά μου και νομίζω αρκετών ακροτών εκεί έξω. Ακούσαμε πιο πριν την Κασιανή που μας περιέγραφε πώς έχασε τους φίλους της και πώς κινδύνευε να πανικοβληθεί, αλλά τελικά εντάξει το βρήκε. Ε, μας ακούσουμε και το Γιώργο που μας περιγράφει το live των Pixies και πώς ήταν ευκαιρία για επανασύνδεση με φίλους που είχε χαθεί από καιρό. Κώστα, μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω πάει στη ζωή μου και σίγουρα η πιο συγκινητική ήταν η συναυλία των Pixies το 2004. Ήτανε το Rockwave στη μαλακάσα στο TeraVive. Εγώ ήμουν σε μια περίοδο τότε που είχα χαθεί αρ... Είχε κάποιο διάστημα από αρκετού φίλους και στη συναυλή είχα πάει με την αδελφή μου τη Μύρκα και το φίλο της τότε. Α, η αδελφή μου είναι μεγαλύτερη, αρκετά, και είχε πολύ καλό πολύ γούστο στη μουσική. Ε, οπότε μία από τις μπάντες τις οποίες είχα μάθει μέσα της αδελφή μου ήταν οι Pixies. Οι οποίοι τη άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε εγώ ακούω Pixies από πάρα πολύ μικρή γλυκή, από τα 11, κάτι τέτοιο. Και μου αρέσαν και εμένα πάρα πολύ. Και δεν τους είχαμε δει ποτέ, γιατί είχανε, εγώ τουλάχιστον και η αδελφή μου, είχανε διαλυθεί. Α, και αυτό ήταν το Reunion, ας πούμε. Τέλος πάντων, ε, παίξανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ήτανε το αντίθετο από ένα Reunion αρπαχτή, βλέπε κάτι σε πίστολους, Α, στο καρέσχατι και τέτοια. Α, δηλαδή θυμάμαι το Frank Black να ουρλιάζει τα κομμάτια, δηλαδή με τρομερό πάθος. Ε, είχε πάρα πολύ καλό κοινό, ήταν μεγαλύτερη ηλικία, είναι και πιο παλιά πάντα, οι οποίοι όλοι ξέραν όλα τα κομμάτια, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, ε, ε, πέτυχα, όλου μου του φίλου και αγκαιραζόμασταν και εντάξει, κατάλαβε, ήταν πάρα πολύ, αυτό ήταν μέρο τη εμπειρία, όλο αυτό. Ε, θυμάμαι στο GIGANTIC το κομμάτι, να είμαστε κάτω από το GIM deal ξέρω εγώ, και να χορεύουμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία παίξανε τέλεια, δηλαδή ένιωσα ότι και οι ίδιοι η μπάντα χαιρότανε που είναι, ξέρει, και ήταν συγκινημένη ρε παιδί μου που ήταν ε, σε επανασύνδεση και κάνανε παγκόσμια περιοδία και όλο αυτό, ήταν πολύ ωραίο. Οπότε αυτό και γενικά Μαλακάσα παρότι έχει όλο αυτό το πρόβλημα με το πάρκινγκ, με την ταλαιπωρία και πόσο μεγαλώνω το βλέπω και πιο πολύ, ε, είναι ωραίο χώρο. Ε, μου αρέσει αυτό που είναι εκεί στη Μαλακάσα. Αυτό. Εξαιρετική συναυλία, το καλύτερο Reunion που έχω δει ποτέ. Το Ποβερή και τρομερή πίξη, λοιπόν. την Bacer, ήμουνα και εγώ σε αυτό το live. Μα πρότεινε διάφορα ο Γιώργο εκεί στην δημοσκόπηση τη σχετική που έκανα. Διάλεξα του πίξει, έτσι κάπω ε, νιώθω μια ταύτιση, μια και ήμουνα και εγώ σε εκείνο το live. Ε, Κοινό παρανομαστής με την επόμενη επιλογή είναι το ίδιο φαινόμενο. Υπήρχε η μπάντα και μετά δεν υπήρχε. Α ακούσουμε την συνάδελφο Κατερίνα να μα τα πει. Γεια σου συνάδελφε Βης ε, για τη συναυλία των Παλπ στη Μαλακάσα λοιπόν. Νιώθω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί οι παλπ άρχισαν να μ αμέσως μετά αφού είχαν έρθει εδώ για μια συναυλία το 98 και μ' άρεσαν πάρα πολύ και μετά διαλύθηκαν, Αλλά δεν είχα προλάβει εκείνη τη συναυλία γιατί δεν τους ήξερα ακόμα. Και τέλος πάντων περνάνε χρόνια, επανασυνδέονται και έρχονται στη Μαλακάσα και όταν το θα πήρα δεν ξέρω πόσα εισιτήρια για να πάω εγώ και όσοι άλλοι θέλανε. Και ναι, ήταν από τις πιο αρέες συναυλίες γιατί ήταν πρώτη φορά που συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ, την ώρα που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ζωντανό και κάνει συναυλία. Επειδή And make a disco happen right here. Yeah. Is that an interesting experiment to uh, have a go, yeah? Okay. Okay, so the first thing is when you come to the disco you have to leave your coat at the program, obviously. Yeah. Yeah. yeah. Probably cost about I don't know. probably costs you about four Euros to do that make sure you've you know, you, taken your phone out of it, or whatever. But actually, I need to take a piece of paper. Yeah. And then, you yeah, know, because you're going to be moving a bit, you probably have to loosen your clothes a little bit. It's obvious, if you're going to be doing some dancing, you need to uh, kind of loosen it, yeah? Loosen it. Okay, so... I'm going to feel a bit stupid if I'm just dancing on my own, so are you going to dance with me? Yeah, are you? Okay, I want to see you dancing. Ξέρω ότι ο ήλιος, ο ήχος είναι τελείως χάλια αλλά όπως σας είπα και στην αρχή προτίμησα όπου έβρισκα να διαλέξω τις αυθεντικές ηχογραφήσεις. Αυτό εδώ ας πούμε είναι όντως από το live στη Μαλακάσα. Από κάποιο νεραστέχνη με κάποιο κινητό καλό ή κακό δεν έχει σημασία. Κάπως έτσι μας βάζει σε συναυλιακό mood. Κάποιοι καλλιτέχνες είναι οι απόλυτοι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού. Ένας από αυτούς είναι φυσικά ο Νίκο Cave. Ας ακούσουμε τον Δημήτρη να μας πει τι εντυπώσεις του από το live του εκεί στο Taekwondo. Όταν πήγα να δω με τον φίλο μου τον Αλέξη τη συναυλία του Nick Cave στη Ξηφασκία τότε, ε, ομολογώ δεν είχα ξανακούσει ποτέ Νίκ Cave νωρίτερα και επίτηδες δεν έβαλα να ακούσω μέχρι να πάω στο live. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που τον άκουσα και ήταν νομίζω και πιο μαγική γιατί από εκείνη τη μέρα δεν υπάρχει μέρα που να μην έχω ακούσει Nick Cave στη ζωή μου. Ε, ο παλμός του, ο ρυθμός του, η αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο το ότι κατέβηκε από τη σκηνή για να χαιρετήσει το κοινό ότι ήρθε να μας αγγίξει όλους, να μας πει γεια σου, τι κάνεις ενώ έπαιζε live η μπάντα. Και στο τελευταίο τραγούδι ανέβασε πάνω παιδιά να τραγουδήσουν μαζί του ήταν πραγματικά από τα καλύτερα πράγματα που έχω δείξει σε ζωντανή εμφάνιση και αυτό το live δεν θα το ξεχάσω ποτέ. if your friends tell πραγματικά συγκλονιστική εμφάνιση ε, Για πάρα πολλά χρόνια δεν τον είχα δει ποτέ Τον Cave. Τα κατάφερα μόλις ε, πέρσι Στο γνωστό και μη εξαιρεταίο release Από ζήλες και φόμο Από τις ειδήσει ε, Που άκουσα από τους φίλους μου Τους που μου στείλανε τα live της ζωής τους Αυτή μία είναι μία Που με έκανα να ζηλέψω έτσι αρκετά Τέλος καλοκαιριού 1990 η μου μας λέει πάμε στην αυλία Τίνα Τέρνερ Χωρίς να ξέρουμε ούτε πολλά κομμάτια, ούτε καλά καλά ποια ήταν η Τίνα Τέρνερ Φτάνουμε στη, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο άλσο απ' έξω πανικός Στο γήπεδο ακόμα πιο μεγάλος ε, Η μαγεία της πρώτης συναυλίας Τα φώτα κλιστά, η μουσική δυνατά, ένας άνθρωπος τρομερά ταλαντούχος είναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν έχω ξεπεράσει ως εμπειρία. Θέλω να... πω κάτι. Εξαιρετική ζήλια λοιπόν για αυτό το live, μιας και η καλλιτέχνης δεν υπάρχει στη ζωή εδώ και δύο εβδομάδες. Ζηλεύω λοιπόν τον Φιλοσταύρο που κατάφερε να βρεθεί σε ιστορικό live εκεί τα 1990. Δύσκολα λέει θα ξεπεράσει αυτήν την αίσθηση του πρώτου live. Και ο Μάριος για του. Spell Jam δυσκολεύεται, αλλά για άλλο λόγο ας τον ακούσουμε. Η καλύτερη συναυλία της ζωή μου είναι τον Πέλ Τζαμ το 2006 αν δεν κάνω λάθος. Ε, θυμάμαι είχα τότε δούλευα σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο και είχα πιάσει δουλειά Ιούνιο και τους είχα πει 11 Σεπτεμβρίου ε, πέφτει Σάββατο, θέλω ρεπό <χαι> πριν ξεκινήσω τη δουλειά και τους λέω δεν με διαφέρει, θα σπάσω το πόδι μου άμα δεν μου δώσω το ρεπό και δεν θα μπορώ να δουλέψω. Τώρα ε, είχαν παίξει κοντά 2,5 ώρες τα σπάσει, είχαμε κουραστεί δε εμείς, ο κόσμος και αυτοί συνεχίζανε ούτε φω... με τα φώτα ποζεριές, τίποτα, μόνο μουσική και πέξαν τρελό σετ και είναι από τις καλύτερες στιγμές και μάλιστα είχα θέμα μετά δεν μπορούσα να πάω σε άλλε συναυλίες επειδή μου φαινόντουσαν λίγο βαρετές δηλαδή μου πήρε καιρό να από στο κλίμα των συναυλίων. This song's called Dissident. Oh Τι καλύτερε πεγραφέ και τι πιο αστείε αυτή του Μάριο, αν σα θυμίζει κάτι φωνή του, και ο Μάριο και ο Λευτέρη είχαν έρθει εδώ ως ω pigeonhole project 2023. Και όταν θε να πας σε μια συναυλία, θα μπει στα social media, θα δει τη σχετική ανακοίνωση, μετά θα πατήσει ένα link, θα πα στο Viva, θα κλείσει το ιστοριάκι σου με τραπεζική κατάθεση αυτόματη, whatever. Και μετά θα έρθει εκείνη ημέρα, ε, άμα δεν ξέρει και πού περίπου είναι, θα ανοίξει το κινητάκι σου, θα βάλει το GPS. Και έφτασες. και η συναυλιακή εμπειρία είναι τελείως ανώδυνη. Για να ακούσουμε όμως ε, τη χρύσα, με ποιο τρόπο απόλαυσε τους Καλέξικο. Η συναυλία αυτή ή τον Καλέξικο τη θυμάμαι πάντα για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτο, ήταν η πρώτη συναυλία των Καλέξικων στην Αθήνα. Δεύτερο, ήμασταν 500 του. Τρίτο, ήταν σε ένα συναυλιακό χώρο που δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα, το Ark number 6 στον Ταύρο. Τέταρτο, για να το βρούμε το Ark number 6 στον Ταύρο, εγώ με τι φίλε μου, παίζει να είχαμε ρωτήσει κάθε κάτοικο του Ταύρου εκείνο το βράδυ πώ θα πάμε σε αυτή τη διεύθυνση. Πέμπτο, όταν φτάσαμε εκεί, φτάνοντα μάλλον εκεί, σταματάει ένα ταξίδι δίπλα μα με τρει άλλε κοπέλε που πηγαίναν προφανώ και αυτέ στη συναυλία. Και μας ρωτάει ο πού είναι ρε παιδιά αυτό. Του λέμε όλη ευθεία και θα το βρείτε μπροστά σας, εμείς ξέραμε τότε. Μα ρωτάει και ποιοι τραγουδάνε εκεί. Η καλέξικο του λέμε. Και μας λέει καλά ρε κορίτς για αυτούς. Τους ξέρει η μάνα τους. Ποιος τους το έλεγε. out. Φοβερή καλέξικο, βέβαια το κομμάτι που ακούσαμε δεν είναι δικό του. Είναι όμω η πιο γνωστή του διασκευή. Και τι που διάλεξε αυτό το κομμάτι, γιατί ήξερα την πρόταση τη Σοφίας απλά δεν ήξερα ότι έτσι το χειδικό τη θα καταλήξει σε αυτό το κομμάτι, στο Alone Again. Or. Α ακούσουμε όμω ε, τη φοβερή διήγηση τη Σοφία από την εμφάνιση του Arthur Lee και Love στο Ρόδον. Λοιπόν. Είχα την τύχη να δω Arthur Lee Love με οχταμελή μπάντα βιολιών στο Ρόδον, πίσω στην αγαπημένη εποχή των 90s. Ε, έπαιξαν το Forever Changes, όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, με τη σειρά που εμφανίζεται στο άλμπουμ. Ε, θυμάμαι μια στιγμή να βρίσκουμε δύο μέτρα από τη σκηνή, γύρω μου φίλοι και γνωστοί άγνωστοι της εποχής εκείνης, και να χορεύουμε στο ρυθμό του «Alone Again» όρου. Φαντάσου τι γινόταν. This next song we're gonna do folks is a song entitled A House Is Not a Motel you the all the streets are fake with golden Someone asked if you can call my name You just the thought but someone somewhere, somehow could You took And it's so for real to touch And smell to feel You know what you're out And the streets are fake with golden See a long answer You can call my name My you call I hear calling Πραγματικά ζηλευτό live και ακόμα ένας καλλιτέχνης, ο Άρτου ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή, οπότε λίγο δύσκολο να τον ξαναδούμε. Ακούσαμε τη δίκη της Σοφίας, σκατεύουμε τον πρώτο όροφο στο Ισόγειο για να ακούσουμε μια ιστορία εκεί, στα μακριά, στην Πορτογαλία, από τη Στάβλη. Τις Βετομέρες ήταν παρνέμορφο. Εκείνο το βράδυ παίζανε Μάση Βατάκ στο κεντρικό stage. Και υπήρχε και ένα άλλο μικρό stage που είχε μία τέντα και παρκέκατο, καμία σχέση με το υπόλοιπο φεστιβάλ, που ήταν και ψηλοελεκτρονικό, δηλαδή έπαιζε ο David Gates, Armin Van Buren, τις προηγούμενες μέρες. Και κάπως οι Μάση Βατάκ με είχαν εξενερώσει πάρα πολύ σε εκείνο το live. Παίζανε ωριακά, δεν ξέρω, μου είχαν φανεί χάλια, ενώ τους λάτρεβα το 2009, που είναι τεράστια φαν. Και έτσι έφυγα, έμεινα και λίγο κλασμένη. Και έφυγα από αυτό το κεντρικό stage και άρχισα να περιτριγυρίζω και πέρα στον χώρο του φεστιβάλ. Και πέρασα από αυτό το stage που ήταν in Beirut και κοντοστάθηκα λίγο, ήταν βράδυ. Και είχε μπει τον άντες, το θυμάμαι μου το τραγούδι. It's been a long time, long time now. Και κάπως μου είχαν πιάσει τα κλάματα <laughs> και έμεινα τέλο πάντων σε αυτό το stage και είδα το live. Και εντάξει τους αγάπησα μετά από αυτήν η αυλία και ο πως όσοι φωνάρα. Και μετά ακούγα φουλ. Αυτό. Αυτή ήταν η ιστορία. αυτό το Since I've seen you smile, and I'll gamble away my friend and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this will slip. So sing. Έχουν μείνει αρκετές εντυπωσούλε από ακροατές. Ε, θεωρώ βλακία να κόψω τώρα έτσι νομότυπα στις νέα την εκπομπή. Οπότε δεν ξέρω αν με ακούει και ο Όμηρος. Έχω το ελεύθερο να πάω μέχρι τη Κεμισία α πούμε. Ε, μέχρι να, να δω αν είμαστε ok. Και τυπικά ας ακούσουμε τον Γκλίμη, γνωστός και μη εξαιρεταίος κομίστας από το Βορρά, να μας περιγράφει για τους Radiohead. Γιατί η Radiohead είναι μπαντάρα και γιατί ήμουν 22 και είχε κυκλοφορήσει το K-Computer τρελή δισκάρα και Θεσσαλονίκη δηλαδή μια μισή ώρα από το σπίτι μου ξέρω εγώ και ήταν σοκ και η συναυλία ήταν φοβερή, ο ήχος εξαιρετικός, κομματάρες ούτε θυμάμαι παίξανε και το το καινούριο, δε... ήταν απίστευτο, απίστευτο. Καλά για τους τούλ, δεν το συζητάω την επόμενη χρονιά στην Αγγλία, ήταν κάτι το απίστευτο, απίστευτο. Φοβερό, δε, απίστευτη μπάντα, σαν να ακούς το CD, ένα απίστευτο πράγμα. Αλλά η Ρέντι είχε ήταν το κάτι άλλο. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και μετά το μετά, που μείναμε όλο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, δεν είχαμε που να μείνουμε, που να κοιμηθούμε, τη βγάλαμε στα παγκάκια, ό,τι να είναι. Στην αυλιάρα, Για τους ρέντουχοι τα ακούσαμε από έναν κομίστα, από τον Κλίμι και από τη Δήμητρα θα ακούσουμε ένα true story, όχι σαν αυτά που κάνεις τα κόμικ της, αλλά ένα true story για τον έναν και μοναδικό, τον Κώστα Μπηγαλή. Λοιπόν, έχω πάει σε διάφορες ωραίες συναυλίες, αλλά είχα πάει και σε μια συναυλία Μπηγαλης χαριτοδιπλωμένος, Πολύνα, κάποιες απόκριες του κύτταρο και ήταν η πιο ανέλπιστα καλή συναυλία τη ζωής μου γιατί ήταν όλοι πορωμένοι και κοινό και τραγουδιστές, αλλά φίλε ειδικά ο Μπήγαλης ήταν τύπου η πρώτη ή η δευτερη φορά που ξανάκανε έκανε συναυλία μετά από απουσία δεν ξέρω εγώ πόσων ετών και ήταν συνέχεια στη φάση «Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με θυμάστε και αν δεν είχα εσάς, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσα να βγω στη σκηνή και να ξανατραγουδήσω». Μιλάμε, σούπερ συγκίνηση. Ε, και τα έδωσε όλα κυριολεκτικά, δηλαδή χτυπήθηκε πάλι σε σκηνή ο κακομύρης. Και αυτό που με ξέπληξε είναι ότι θυμόμουνα όλους του στήφους των τραγουδιών του και πέρασε υπέροχα. Αυτό και εντάξει τον αγαπώ, τον αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ τον بίγλισνο, ο Μπίγκλερ είναι ο καλύτερο Έλληνα τραγούδι τη ever. Συμφωνώ με τη Δήμητρα. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι του Κώστα του Μπίγαλη που να μην το ξέρουμε απ' έξω και να μην το διαλέξουμε έτσι για πάρτι. Ε, μέχρι και σε DJ League σε γάμο το έχω βάλει λίγο, μην νομίζετε. Ο Κώστα ταιριάζει παντού. Ακούσαμε μέχρι στιγμή εντυπώσει από συναυλίε που περάσανε. Να και όμω μια ε, εντύπωση του Γιάννη για συναυλία που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Για να το ακούσουμε. Ο αγαπημένο μα Βασίλη συμπληρώνει 50 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή και το γιορτάζει σε μία μεγάλη συναυλία. Τι να κάνω να κάτσω, να δω τα ίδια όνειρο πάλι. Σας το έλεγα στην αρχή. Είναι δυνατόν μέρα παρά μέρα το ίδιο όνειρο. Το είπα στο γιατρό. Μου έδωσε ένα κουράγιο, μου είπε ότι δεν πειράζει και εγώ το ίδιο παθαίνω. Αυτό το γιατρό δεν τον αλλάξω ποτέ. Ήταν ξημερώματα το χτε, θυμάστε. Είχε νοτιά και είχε μια φοβερή υγρασία. Έτρεχαν σταγόνε στα, στα τζάμια και ήταν έτσι λέει σαν να μάκρανε ο δρόμο. Περπατούσε και είχε πέσει η και στο πλάι σου εγώ με το δύναμο αναγνώ σε κρατούσα χαλιά. Λέω σε είχα! Σου πιλούσα προχτές όλη νύχτα εσύ σύσκος, Κι φωνή στην Πεσθήσε το φως, καλλινύχτα! Σαν η ανοίγη, μες τα χέρι της πόλης Τα φιλιά μου να κομπρώ, Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά τι να κάνω, ε, μου στείλατε τόσα ηχητικά και είναι κρίμα να μην ε, παίξουν ε, όλα από αυτά. Ε, η Κατερίνα, φίλη παλιά, που συνεργαζόμασταν και όλα σε τρόπον την επαγγελματικά, από τον ε, μακρινό Καναδά, μας στέλνει τις εντυπώσεις της. Αχ, αυτό το μέσεντζερ πρέπει να τα ψάχνω ένα-ένα. Από τον Κάλλος Σαντανα, 2009. Ήταν καλοκαίρι του 2009, Ήμουνα τρελά ενθουσιασμένη που θα έβλεπα επιτέλους live έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες του κόσμου και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη συναυλία ήταν ότι είδα ανθρώπους από 15 μέχρι 75 χρονών να χορεύουν σαν τρελοί από την πρώτη νότα που έπαιξε ο Καρλός Σαντάνα εκείνη την ημέρα. Αυτή ήταν και η εντύπωση τη φίλη Κατερίνα, που μα την έστειλε από το μακρινό Καναδά, από το Βανκούβερ, νομίζω που βρίσκεται, Σαντάνα και Black Match Couman από το 2009. Καταχραστήκαμε λίγο έξτρα χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, ήθελα να παίξω όλε τι μαρτυρίε σα και έτσι φτάσαμε στο τέλο. Ευχαριστώ πολύ όλου όσου κάνουν παρέα. Πραγματικά η σημερινή κουμπί ήταν τελείω διαφορετική. Αισθανόμουν σαν να είχα όλους σας εδώ πέρα και έτσι μου ψηθινίζατε στα αυτή ή στο μικρόφωνο τέλο πάντων. Οπότε το κομμάτι που διάλεξα για τέλος είναι ταιριαστό. Είναι Dropkick Murphys και είναι ο, ξέρετε, ο ύμνος της Manchester. Ακούσουμε την εντύπωση του ορέστη για αυτό το live των Dropkick το 2017 και τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. Λοιπόν. Γιατί ήταν φοβερό αυτό το live. Ε, ενώ και είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά, ήδη ακριβώ στην αυλή είχα πάει σχεδόν με την ίδια παρέα. Και είναι η χρονιά ήταν καλύτερη. Γιατί, πρώτον, ε, ήταν σε κλειστό χώρο, είχαν ξανάρθει. Οπότε, ξέραμε πάνω κάτω το vibe ότι θα ήταν ωραίο. Δεύτερον, ήταν η τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο και να το Λύκειο. Ξέρω ότι και μου και όλα αυτά. Και είχα πάει μόλι με την παρέα από το σχολείο. Τρίτο ήταν πάνω στην κοινή μου και μέσα στο πλήθος κατάφερα και ανέβηκα πάνω σχετικά στα κάγκελα και ζήτησα τον κιθαρίστα να μου δώσει και αυτόγραφο, ξέρω εγώ. Και πλάς τέταρτο ότι στο προηγούμενο live με είχαν εκτοπίσει από το pit και δεν μπορούσα να δω πολλά πράγματα και σε αυτό το live, όντω πιο προετοιμασμένο και όντω πιο καβλωμένος να δω dropkick Murphys, παρέμεινα μέσα στο pit ξέρω εγώ, και κατάφερα τους απολαύσω όσο, όσο μπορούσα και όσο γούσταρα for all these years. This whole tour for us 20 years is about saying thank you to you guys for allowing us to do the greatest goddamn job on earth for going on way longer in our lives than we ever hoped. So, best people any band could ever play in front of. So after 20 years, we're not resting on our laurels. We're about to go in in May and record a brand new fucking album. <laughs> And we're gonna put this song on it. It's uh, it's an oldie but goodie. It's called "You'll Never Walk Alone."